Η φωνή της μελωδίας συχνά μιλά πιο δυνατά από οποιαδήποτε άλλη φωνή. As άκου τη φωνή σου. Κομμάτια ραδιοφωνικά. Η εκπομπή που συνδυάζει μουσική και λόγο. Κάθε πέμπτη απόγευμα από τις 8 μέχρι τις 10. Πομάτια. Ραδιοφωνικά. Η Ιωάννα Χρυσάκη σας κρατά συντροφιά με την καλύτερη μουσική. Pop, rock, metal. Αλλά και ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε. Πομάτια ραδιοφωνικά. Μην χάσετε αυτό το μουσικό ταξίδι γεμάτο ενέργεια και νοσταλγία από τον αγαπημένο σας σταθμο S-Voice. .gr. Κάθε Πέμπτη στις 8 το απόγευμα, γιατί η μουσική έχει πάντα κάτι να μας πει. You wanna hear? Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. Πέρασα σ' αγαπημένοι μου ακροατές, ακροάτριες του svoice.gr. Φυσικά και αγαπημένοι μου συμπαραγωγοί και ιδιοκτήτη Βασίλη Μινετόπουλε. κατακόσμων μελοδέ, μελωδέ, καλησπέρα, καλώς ήρθες και στα κομμάτια ραδιοφωνικά, στο σπίτι σου δηλαδή. Εδώ, Μαριάλεμεσού Λεμεσού, αγαπημένοι μας συμπαραγωγέ με το παυσίλικο. Λοιπόν. Ο Βασίλη ο κάθε Σάββατο... Στιγμές, καινούρια εκπομπή στις 5, ε, η Μαρία Λεμεσού στις 6, με το Παυσί λοιπόν βέβαια. Πάβει κάθε λύπη με τη μουσική, με το ραδιόφωνο. Να ευχηθώ σε όλους όσους με ακούτε, μέσω δωματίου επικοινωνίας του σταθμού. Χρόνια πολλά, είναι γιορτινές ημέρες. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά και καλά, ευτυχισμένα, με υγεία, με χαρά, στην αγαπημένη μου συμπαραγωγό. Την αγαπημένη μας, έτσι σε όλους παγώνα, το παγωνάκι ή παγωτάκι μας. Τη βάφτισα εγώ καινούριο. Mm. <laughs> Ασόπισετε ο διορθωτής. Έχει σήμερα γενέθλια. Γιορτάζει όμως και ο Σάββας, η Σαβία. Χρόνια τους πολλά λοιπόν. Είναι γεμάτο γιορτές. Γιορτές γιορτάζε η Βαρβάρα. Να ευχηθώ και από εδώ, τον αέρα. Ε, αύριο γιορτάζουνε η Μισή Ελλάδα. Ο Νικόλαος, η Νικολέτα και ο δικό μα συμπαραγωγό, αγαπημένο εκλεκτό Νίκο Μήτα. Από τώρα λοιπόν, γιατί μετά τι 6 το απόγευμα είναι ο Ισπερινό του Αγίου Νικολάου. Οπότε ισχύουν τα χρόνια πολλά από τώρα, Νίκο μου. Και αύριο φυσικά επισήμω. Πόσοι είστε, Έχετε ζεσταθεί τόσε εκπομπέ, μουσική ασταμάτητη. 5 η ώρα είχαμε την παγώνα μα. Ο Δό Μελωδία. 456 με εκλεκτά τραγούδια, κομμάτια ελληνικά. Πριν είχαμε τον Πάνο μας, τον Πάνο Πάσιο, τον εκλεκτό συμπαραγωγό μου που μου δίνει πάσα. Ο Πάνος Πάσιος δίνει πάσα στα κομμάτια ραδιοφωνικά. Κάθε 5, 8 με 10 εδώ, στον Εσβόης κοντά σας. Περισσότερο με ξένη μουσική επιλέγω... Ροκ Metal, Rock, επιτυχίες Pop, θα περάσουμε Θα ακούσουμε και παλάντες Μαρία μου, Μαρία Λεμεσού Έχουμε Elvis, Elvis Presley. Έχουμε Beatles. Έτσι παλιά συγκροτήματα Scorpions. και τι δεν έχουμε Χριστό Θοφυλάτο Σε διασκευή των Bon Jovi. Τι άλλο να σας πω Τζόνι Βαβούρα δεν θα μπορούσε να λείψει Ο παλιός καλός ροκά Και φίλος μας ε, Νωρίτερα Είχε τη Μονσερά Καμπαγέ, ακούσαμε από την εκπομπή του Πάνου Πάσιου, ε, ταξιδεύοντας ρομαντικά. Διόρθωσε με, κάνω λάθο, δεν πειράζει. Ξέρει ότι αγαπώ την εκπομπή. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα ποίημα, μάλλον θα το αναγνώσω, του αξιότιμου ιατρού Γεράσιμου Τζιβρά, ο οποίος διαμένει στη Γερμανία μόνιμα και ο γιο του, Δημήτριο είναι ιατρή, χειρουργή. Ο Δημήτρης Τζιβρά είναι και ορθοπεδικός. Ό,τι χρειαστούμε μου είπε στη διάθεσή μας, έτσι, από το σταθμό. Θέλουμε πληροφορίες ιατρικές για όλες τις εκπομπές, στη διάθεσή μας και όλους τους ανθρώπους του S-Voice. χρόνια, λοιπόν, Μαρία Κάλας από τον θάνατό τη αείμνης της μεγάλης δίβας, της πρώτης παγκόσμιας δίβας, για να το συνδέσω με την εκπομπή του Πάνου Πάσιου... και αυτά τα όμορφα που μας έβαλε ε, σοπράνο, ε, κλασική, ορχιστρική μουσική, μονσεράκα καμπαγέ. Η δική μας λοιπόν, η Μαρία Κάλας έχει εμπνεύσει χιλιάδες κόσμο. Αποτέλεσε πρότυπο. Στα, τα γενέθλιά της ήταν στις 2 Δεκεμβρίου του 1923. Από την ποιητική συλλογή, λοιπόν, Ελλάδα μου... Εκδόσεις Κούρος θα σας διαβάσω το ποίημα που ενέπνεσε τον γιατρό μας και λογοτέχνη κύριο Γεράσιμο Τζιβρά από το όμορφο Αργοστόλη καταγωγή του κεφαλονιάς. Σκηνή μιας όπερας, μιας νυχτιάς αστέρια τρεμοσβήνουν, μια τραγωδία στο ασημή λαμπύρισμα που δίνουν, Ουράνια, τη σκάλας, η φωνή στο πέρασμα του χρόνου, που στο μπαλκόνι του ουρανού έχει ένα χρώμα πόνου. Γεννιέται στη Νέα Υόρκη, Δεκέμβριο του 2023. Θα φύγει στην Ελλάδα μας, μικρούλα η Μαρία. Μα τις καριέρα το ξεκίνημα, με κάποια αγωνία, στην πόλη που γεννήθηκε, στο Μετροπόλιταν η αρχή που την καριέρα ξεκινά, Δίνει το σύμπαν νέα φωνή. Τόσκα, Αίντα, Νόρμα, η Κάρμεν και άλλοι ρόλοι έντονη έκφραση απλής και κλεπτισμένη τεχνικής. Γεμάτες είναι οι αίθουσε που μαγεμένοι όλοι, υπνοτισμένοι, εχμάλωτοι ουράνια φωνή, αγάπησε, ερωτεύθηκε στο τέλος πόνεσε πολύ και ποιος αλήθεια το μπορεί στου καλλιτέχνη την ψυχή να δει και καταλάβει στο γέλιο που αντανακλά το βάσανο που έχει απλωθεί τον κατατρώει, τον πονά. Στη βιογραφία της Μαρίας η Λίντσι Σπένς μας λέει «Αμέτρητες είναι οι στιγμές που η Μαρία κλαίει Αποκαλύπτοντας πολλά και παρασκήνια σκοτεινά, η δίβα κλίνεται στη μοναξιά, τον πόνο αντέχει σιωπηλά. Μας γράφει, την εκβίασε η ίδια η μητέρα της, ο σύζυγός της μενεγκίνη, την έκλεψε στη βέρα της και η μεγάλη αγάπη της, ο Ωνάσης Μεγιστάνας, βίαιος ήταν και έφυγε σε δρόμο ψυχοπλάνας. Κένετη Τζάκη πλούσιας δεν μπόρεσε να αντισταθεί, του φαίνονταν η ντίβα μας έφνης ασήμαντα μικρή. Σε κάποια φίλη της θα γράψει. Η βία του Ωνάση της ήτανε μαρτύριο, την είχε αφάνταστα κουράσει. Στο ημερολόγιο της θα μας πει, με πόνο, καταγράψει, φρικτές του βίου τις στιγμέ που σε σιωπή είχε θάψει πίσω από τα φώτα της σκηνής, η ζωή της να είναι τραγική και μάλιστα περισσότερο από όσο εμείς είχαμε φανταστεί. Σε ένα ακόμη γράμμα της, με πόνο, αναφέρεται στον πρόεδρο της μουσικής σχολής, Ζιλιάρντ. Πέτρο Μενίν, υπανδρό, που τον ερωτά της απαιτεί, σε βασανιστικό της νυν αρνείται, διώκεται εσχρά, όμως... Δεν παραφέρεται. Στα βήματά της η σκηνή, κήπος ανθόγιωμος ερωτικός. Οι νότες την υπηρετούν πιστά. Τρελός πεντάγραμμο χορός, σφίγγες σαν ένα η κίνηση. Με πάθος τρελοπέζουν Το κάρνε και χόλ γεμίζουνε, τους τείχους του πιέζουν. Και η Μαρία επί σκηνής, σαν ρόδο ανθισμένο. Δίνει φτερά στο όνειρο που τόπαν πεθαμένο. Σε ιερή σιωπή, οι ακροατές αγάπης, κόσμου ζούνε. Κάποιο τους δάκρυ που κοιλά, για κάποιον παγαπούνε αγαπούνε. Πρίμωσε κόντο της νυχτιάς, που φεύγει, μα και θέλει, μαζί της τη Μαρία μας να πάρει, δεν τη μέλει, Ο σπαραγμός μας γοερός, γιατί να φεύγει νέα, σαν να θέλησε αυτή τον χερουβίν παρέα. Και όλα τα στέρια που εκεί λαμποκοπούν ψηλά, ψελίζουν στο φεγγάρι. Του λένε για αυτήν να μας μιλά, που ήρθε στην καρδιά μας, έμεινε, δίνει θαλπορί, σαν ποίημα ρομαντικό, στο χρόνο αιώνια τραγουδί, Με αυτόν τον χρόνο πέρασαν, από τη γέννησή της, χρόνια εκατό. Μα και άσβεστη είναι η θύμησή της. Του Γεράσιμου Τζιβρά, του ιατρού, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, η ποιητική του συλλογή έχει εκδοθεί, είπαμε νωρίτερα, από τις εκδόσεις Κύρος, Ελλάδα μου ο τίτλος. Βέβαια, όλοι οι Έλληνες του απόδειμου ελληνισμού θεωρώ ότι είναι λιγάκι παραπάνω πιο Έλληνες από εμάς, δεν συμφωνείτε, γιατί τους λείπει η πατρίδα. Αυτά. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Ελάτε να ανεβούμε. Ε, δεν βλέπω τι γίνεται στο τσάτ. Ε, εντάξει, έχετε κουραστεί λίγο γιατί ακούτε πολύ ώρα ραδιόφωνο. Θα σας ξεκουράσω με μια σκληρή γυναίκα. Hard-hearted woman. Δεν νομίζω να ήταν έτσι η Μαρία Κάλλας. Θα έπρεπε να είχε... Ως καλλιτέχνης, συμφωνείς ε, Μαρία Λεμεσού, οι καλλιτέχνε, ακόμα και αν δείχνουν απρόσιτη και επιθετική καμιά φορά, έχουν καρδιά πολύ ευαίσθητη, μικρού παιδιού. Απλά έτσι εκτονώνονται μέσω της τέχνης. Πάμε, Berkeley James Harvest, Hard Hearted Woman, μία πρόταση του Χρήστου του συγγραφέα ηθοποιού τραγουδιστή. Τον ευχαριστώ. Εκατομμύρια αγάπες, εκεί έξω, διψούν για μια σταγόνα συνέχιμα. Μια σταγόνα συνέχιμα άραγε, υπάρχει σε εκατομμύρια αγάπες. κλείστε μου την απορία, για νιώθω η ζωή, πως με έχει βάλει τιμωρία. Από την ποιητική συλλογή, ζωή μου, βάλε τον τίτλο, εκδόση αγγελάκι. δική μου της Ιωάννα Χρυσάκη. Ναι, πραγματικά έχω μια απορία. Τι γίνεται εκεί έξω, υπάρχει αληθινός έρωτας, αγάπη, τι λέτε. Δεν θέλω να είμαι πεσημίστρια, απεσιόδοξη όπως λένε, αλλά हμ, हμ. υπάρχει, απλά έχει ημερομηνία βερομηνία Ξεκάστε, σκουπίστε, τελειώσετε που λένε, αλλά μην σα τη διάθεση. Υπάρχει έρωτας για τα πάντα, προς τα πάντα, για τη ζωή. Για να ακούσουμε ένα σποτάκι και συνεχίζουμε με όμορφη, πολύ μουσική. Αναδική φωνή της μελωδίας, συχνά μιλά πιο δυνατά από οποιαδήποτε άλλη φωνή. Άκου τη φωνή σου.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 svoice.gr Κάθε Πέμπτη στις 8 το απόγευμα γιατί η μουσική έχει πάντα κάτι να μας πει. Έτσι, αφού το έπαιξε ολοκληρωμένο γιατί μας αρέσει. Α ακούσουμε ένα πολύ όμορφο πήμα, θετικό. Αφήσατε τα που λέω τα απεσιόδοξα περί και αγάπης. Εγώ έτσι με από τη θύση μου, απεσιόδοξο, λίγο μοναχικό πλασματάκι. Αλλά αγαπώ τους ανθρώπους. Μαργαρίτα Γρημάνη, με τα φτερά της φαντασίας, εκδόσεις ένβριο. Την ευχαριστώ πολύ. Με έχει δωρίσει, με έχει Μικρές, δεν είναι πολύ μεγάλες, ποιητικέ συλλογέ. Επέλεξα απόψε να ακούσουμε το «Θα ξαναγυρίσει». Ένα πολύ όμορφο ποίημα, γεμάτο ελπίδα και προσμονή. Την ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαργαρίτα μου, εις μνήμην και τις μητέρα σας. Ξέρετε εσεί σαν σήμερα, πέταξε για τους ουρανούς, είναι ο άγγελός Ζωγράφισες στα σύννεφα τα μάτια σου, να δω να κλαίνε για μένα και πέφτοντας οι στάλες της βροχής, λυγίζοντα τα όρια της κάθε αντοχής, μοιάζουν να λένε «Θα ξαναγυρίσει, θα ξαναγυρίσει μια αγάπη σαν κι αυτή, ποιος μπορεί όσο κι αν θέλει να τη σβήσει, θα ξαναγυρίσει». Θα ξαναγυρίσει. Ναι, το νιώθω, Θεέ μου. Θα ξαναγυρίσει. Ζωγράφισα στον άνεμο τα λόγια σου. Πουλιά φευγάτα που ξέχασαν να φύγουνε πριν έρθει η χειμωνιά. Και στο τραγούδι τους που σβήνει η παγωνιά, μοιάζουν να λένε θα ξαναγυρίσει. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μου τη στέλνω να έχει υγεία. Να περάσει όμορφες γιορτές, όπως και όλοι μας. Έλα πάμε, πάμε να ανεβούμε φίλοι. The best mode, αγαπημένο συγκρότημα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, παινούλα μου. Παίνει πατέλης, παλαιά μου, συμπαραγωγέ. Όχι και πολύ παλαιά, γιατί εγώ ούτε 9 μήνε δεν κάνω ραδιόφωνο. Σας το ομολογώ εδώ. Είμαι πάρα πολύ νεογνώ, νεοσός, βέβαια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το personal Jesus, ο καθένας από εμάς. Έχει τον προσωπικό του Ιησού. Τον έχει μέσα του το Θεό του. Σε όποιον Θεό πιστεύει, πιστεύει μέσα του. Για μένα υπάρχει και ο προσωπικό σταυρό, βέβαια, που σηκώνει ο καθένα του μαρτυρίου. Αλλά δεν πρέπει να βαριγκωμάμε, λένε. Πρέπει, και το λέω στον εαυτό μου πρώτο, να τα ακούω εγώ, που γκρινιάζω συνέχεια, να είμαστε δυνατοί και χαμογελαστοί. Να αντέχουμε κάθε δοκιμασία. Σε αυτή τη ζωή. Personal Jesus, the best mode. Αφιερωμένο εξαιρετικά. Με πολύ αγάπη σε όλους εσάς και ειδικά στους μαχητές της ζωής. Φεύγεις από Όξο πέφτει αδιάκοπα και πυκνό το χιόνι. Κρύα και κατασκότεινη και αγριοπή η νυχτιά. Είναι η στέγη ολόλευκη. Γέρνουν άσπρη κλόνη. Με στο τζάκι απόμερα ξεψυχάει φωτιά. Τρέμει στα εικονίσματα το καντήλι πλάγι. Και φωτάει στη σκυθροπή, στη θαμπί να οι φάτνοι, οι άγγελοι και ο Χριστός και οι μάγοι, και το αστέρι ολόλαμπρο με στη συναιφιά. Κυπημένε που έρχονται γύρω από τη στάνη, και η μητέρα του Χριστού στο Χριστό μπροστά, το μικρό εικόνισμα όλα αυτά τα φτάνει, μαζεμένα όλα μαζί και σφιχτά σφιχτά. Πεύτει ακόμα αδιάκοπο κι άφθονο το χιόνι. Όλα ξημερώνονται μάσπρη φορεσιά. Στον αγέρα αντιλαλούν του σημάντρου τόνοι. Κάτασπρη, γιορτάσιμη, λάμπη η εκκλησιά. And I want it all. Το αφιερώνω σε εσά. Καλησπέρα και πάλι, αγαπημένα μου συμπαραγωγέ. Πάνω. Πάσιε. Καλώ ήρθε. Ακούσαμε το Queen. I want it all. Ακούσαμε νωρίτερα. Ε, απλά σε ενημερώνω μια υπέροχη ανάγνωση ποίηματο του τέλου Άγρα, τέλο άγρας. Τον θυμάστε από τα παιδικά μας χρόνια. Από τον εξαιρετικό φίλο καθηγητή λογοτέχνη κύριο Δημήτρη Φιλελέ που τιμάει αυτήν εδώ την εκπομπή, όπως και τη Μαρίας Λεμεσού, από ό,τι έμαθα, μας είπε ίδια, συμπεριλαμβάνει απαγγελίες του κυρίου Δημήτρη Φιλελέ, λογοτέχνη καθηγητού, και στο Παυσί, λοιπόν, την εκπομπή της κάθε Σάββατο, 6 το απόγευμα, έτσι και ο Αναχρισάκης τα κομμάτια ραδιοφωνικά, και εδώ, στον αγαπημένο σταθμό, svoice.gr, κάθε πέμπτη στις 8, ενίοτε περιλαμβάνει ε, απαγγελίε του αγαπημένου μας Δημήτρη Φιλελέ. Βέβαια, Χριστούγεννα απίγγειλε, ένα ποίημα ε, καθαρά για τις ημέρες. Όπως κάθομαι τώρα, βλέπω, σας έτσι περιγράφω λίγο, τι βλέπω προς τα έξω από το μπαλκόνι μου, τα δέντρα να αναβοσβήνουν στολισμένα, λαπιόνια, σε σχήμα καραβιού, σε σχήμα αστεριών. Έχω δίπλα το δεντράκι μου, αν μπορούσα να σας μεταφέρω με μία εικόνα. Α πούμε νοεροί να αναβοσβήνουν τα γαλάζια μου λαμπάκια και να διαβάσω ένα πήμα ακόμα από την εξαιρετική μας λογοτέχνηδα κυρία Μαργαρίτα Γρημάνη. Τι λέτε, καριάτιδα, εκδόσεις έμβριο, από την άλλη της ποιητική συλλογή, εν αγωνίως. Εθέρια μουσική πλανιέται στην ατμόσφαιρα. Ένα όνειρο θερινής νύχτα σε κατακλύζει. Μια άλλη αλληλουχία θεμάτων, ένας ποταμός που ρέει, ένα δάκρυ που κυλάει στην άκρη του ματιού, απροσδιορίστη αγάπη, ανεξήγητη αγάπη, σιωπηλή μέσα στη νύχτα. Δυο μάτια σε κοιτούν περίεργα και απορούν, πώς το σοβάρο του αδυνατούς σου όμου, μετρά, μια αναπουσία. Πώς δεν φάνηκε ακόμη. Αυτή δεν αργεί να έρθει. Ο Απόλλωνας με τη λύρα του σου πήρε τα μυαλά και τρέχεις. Ποια καριάτιδα κυνηγά. Αυτοί που σου κλέψανε στον ύπνο του δικαίου. Τώρα εκείνη ξέρει γιατί και πώς το έγραψε. Πάρα πολύ ωραίο δεν ξέρω για εσάς. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, το ξεχώρισα. Ευχαριστώ και πάλι κυρία Μαργαρίτα μου. Και έτσι για να μην σας κουράσω είπα να τα διαβάσω έτσι στην αρχή της εκπομπής. Η ώρα πήγε 8 και 46 πρώτα λεπτά. Έχουν περάσει ήδη 46 3, τέταρτα δηλαδή της ώρας. Απίστευτό. Ακούσαμε εσύ, ακούσαμε... Mm, θέλω να ακούσουμε κάτι άλλο. Ταιριάζει με το ποίημα, είναι ρομαντικό και εγώ ρομαντική και ο Πάνος και η Μαρία από την κατάλαβα και το παγονάκι, παγωτάκι μας, όλοι, όλοι και ο Νίκος και ο Αντώνης ο Δουδίκας που ακούει δεν μπορεί, είναι κουρασμένος να συμμετέχει αλλά εγώ δεν τον παρεξηγώ, είναι φίλος καλός, εννοείται. Scorpions, when you came into my life, Μαρία στο αφιερώνω γιατί σου αρέσουν οι παλάντες. Μαρία λέμε σούμα. εδώ. και σε sweetest of loved ones You give me a smile a piece of your heart You give I've been waiting for I've been waiting for We're lost in a kiss A moment in time Forever young Just forever Just forever I've breath away, it was love at first sight, all the way, when you give it to me, take my breath away, Ευχαριστώ, κυρία Μαργαρίτα Γρημάνη, εξαιρετική φίλη, λογοτέχνητα, για τα δώρα σας στις τρεις συλλογέ να ξαναπούμε, από τις εκδόσεις «Έμβλιο». Η μία με τίτλο «Εναγωνίος», η δεύτερη με της φαντασίας «Ταφτερά» από αυτές τις δύο ποιτικές συλλογές, διάβασα, Για να ξέρουμε σήμερα, απόψε δηλαδή το βράδυ, τι απίγγυλα. Θα υπάρξει κι άλλη ευκαιρία σε άλλη εκπομπή από την Τρίτη Ποιτική Συλλογή, όπου και θα αναφέρω. Άβυσος. Μελαγχολία, μόνη αδερφή μου. Τη σκέψη μου διχάζεις. Μέκανες δική σου. Πάρε με μαζί σου. Να μην βλέπω. Να μην ακούω. Να κοιτώ μόνο το μαύρο της σου. Θέλει να με καταπιεί. Αφήνω με, χάνω με, δεν μπορώ τη μοίρα να στρέψω, Βουτάω, μέχασες, ίσως στην άλλη ζωή σου ο κύκλος να σπάσει, τα μάγια να λυθούν ή ίστατη στιγμή της λύτρωση να έρθει. Από την ποιητική συλλογή. Ζωή μου, βάλεσε τον τίτλο εκδότη Αγγελάκη τη Ιωάννας Χρυσάκη. Κάνει και ρήμα. Αγγελάκη Χρυσάκη. Μου άρεσε. Μου άρεσε το επίδοτο του εκδότη μου. Αγγελάκη. Μου θύμιζε Αγγέλους. Έχουμε και κοινή καταγωγή κριτική. Βέβαια, δεν είμαι μόνο αποκριτή η καταγωγή μου. Είμαι και από μικρασία οι ρίζε μου. Και λίγο πόντο από ό,τι μου έχει πει η μητέρα μου και θράκι. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, τι ρίζε μα. Είναι σημαντικό να τιμούμε, έτσι δεν είναι. Είμαστε Ελληνίδες, είμαστε Έλληνες και είναι πολύ σημαντικό να τιμούμε τον τόπο μας, από όπου και να είμαστε και την όμορφη Κύπρο μας. Ετοιμάζουμε κάτι για την Κύπρο. Δεν θα πω τίποτα ακόμα. Δεν θα πω, δεν θα αποκαλύψω τίποτα για όλη αυτή την... την από που έγινε. Ανοησία. Μεγάλη τραγωδία. Ναι. Αργότερα, άλλη ώρα, όχι τώρα, δεν βαραίνουμε την ατμόσφαιρα. Ας περάσουμε λοιπόν μετά το Χριστό Θεοφυλάτο στη διασκευή των Bon Jovi Runaway. Ε, αυτή που φεύγει, έτσι φεύγει, έχει μια τάση φυγής και το βάζει στα πόδια, σαν εμένα ας πούμε. Ναι, θέλετε αποδηλία, θέλετε από, πώς να το πω, ας μην το πω, ας κρατήσουμε και κάτι μυστικό, έτσι ήταν πολύ ωραίο τραγούδι. Ηταν live ακουστική μέσα από ε, μαγαζί. Τραγουδούσε εκεί, νομίζω στο κύτταρο. Όχι, στο rock good. Ρock good. Να ακούσουμε λοιπόν έναν ροκά, παλιό ροκά, παλιά σειρά, βαβούρα band. Vana Ji Vana Vana Ji Vanna. Απίστευτο τίτλος. Για μία βάνα θα τραγουδούσε. Θα τον ρωτήσω προσωπικά τον Τζόνι να μας πει. I'm gonna go up Τέλο άγρα, είδα χτες το βράδυ στον ηρώ μου. Είδαχτε το βράδυ στον ηρώ μου το γεννημένο μας Χριστό. Τα βόδια επάνω του εφησούσαν όλο το χνότο του ζεστό. Το μέτωπό του ήταν σαν ήλιο, και μέσα η φάτνη φτωχική άστραφτε πιο καλά από μέρα με κάποια λάμψη μαγική. Στα πόδια του έσκυβαν οι μάγοι και έμοιαζε τάστρο από ψηλά πως θα καθίσει σαν κορώνα στις Παναγίτσας τα μαλλιά. Βοσκοί πολλοί και βοσκοπούλες τον προσκυνούσαν ταπεινά, ξανθόμαλοι άγγελοι εστεκόνταν και ψελναν γύρω του ως ανά. Μα κι από αγγέλους και από μάγους δε ζήλεψα άλλο πιο πολύ, όσο τις μάνας του το στόμα και το ζεστό, ζεστό φιλί. You're just a bad loser ραδιόφωνο που δεν σταμάτησε να σε αγκαλιάζει. Ναι, ήρθε η ώρα να ακούσουμε λίγο, ένα μικρό απόσπασμα από την τραγωδία του νεοέλληνα Μεγάλου λογοτέχνη κατεμέ, με, ιδιοφιούς ανθρώπου και το άλφα με κεφαλαίο, λογοτέχνη αντιστράτηγου εναποστρατεία φυσικού, καθηγητή φυσικής και ηλεκτρονικού και όχι μόνο κυρίου, αξιότιμου κυρίου, Δημήτριου Παναγιώτη Τόρβα. Την καλησπέρα μου. Ξέρω ότι με ακούει. Ε, την καλησπέρα μου και στην αγαπημένη του σύζυγό, την κυρία Μαρία η οποία είναι χρόνια από μικρή κοπέλα δίπλα του και επιχειρηματίας και σύζυγος και πάρα πολύ καλή μητέρα, του χάρισε δύο αξιόλογα παιδιά. Να τα χαίρετε. Λοιπόν, θα ακούσει από τις τελευταίες ημέρες της μάνας του Μεγαλέξανδρου, ολυμπιάδα σε παρένθεση Μυρτάλης και ο τραγικός της θάνατος σε επιητική του παρουσίαση, ένα απόσπασμα. Ευχαριστώ και πάλι την φίλη του, την αξιόλογη κυρία Παπαβασιλείου Τζίνα. Ευχαριστώ ξανά όλους εσάς στο δωμάτιο επικοινωνία. Είτε με ακούτε και γράφετε την καλησπέρα σας, είτε δεν γράφετε και ακούτε απλώς διακριτικά. Πάλι ευχαριστώ, είμαι ευγνώμων. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα την Βασίλισσα, τη μητέρα του Μεγαλέξανδρου, την σύζυγο του βασιλιά Φίλιππου μπροστά σε μία προδοσία. Πώς συμπεριφέρεται λοιπόν μία βασίλισσα, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Η τραγωδία που έγραψε ο αξιότιμος στρατηγός μας Δημήτριος Τόρβας βασίζεται στην ιστορία, σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα και όχι στον μύθο όπως βασίζονταν οι τραγωδίες των παλαιών, των προγενέστερων, των προγόνων μας, των αρχαίων προγόνων μας τραγωδών. Για μια στιγμή στέκεται όρθια πάνω στο πλοίο. Κοιτάζει γύρω τη θάλασσα και μέσα στο μισοσκόταδο διαπιστώνει ότι έχει περικυκλωθεί από τα καράβια του Κάσανδρου. Τότε γυρίζει προς το πλήρωμα και την ακολουθία της και λέει... Όμως τι βλέπω γύρω μας. Του Κάσανδρου τα πλοία κύκλωσαν το καράβι μας. Έσχιστη προδοσία. Ποιος πουλημένος κι άτιμος, ποιος δελυρός προδότης, ποιος μακεδόνας κύβδηλος αυτόμολος στρατιώτης μου πρόδωσε τα σχέδια στον άσπονδο εχθρό μου. Ποιος χαίρεται να με θωρεί μπροστά στον δίμιό μου, εμένα και τον διάδοχο ανήλικο εγγονό μου δέσμια να με εκδικηθεί. Την ένδοξη ιστορία πορφυρωμένη μέματα από τη δυναστεία να ζεδίσει ένας φετεριστής γνωστός για τη δηλία διαπράττοντας ιστορική εσχάτη προδοσία. Τούτη την ώρα του χαμού δεν πρόκειται να κλάψω. Το κύκνιο άσμα θα ήθελα να ψάλω και να γράψω. Στις νύχτας τούτης τη σιωπή, ιστορικές αλήθειες και νοσταλγίες έντονες και αμαρτολές συνήθειες, θέλω μπροστά σα να ακουστούν από το δικό μου στόμα, σαν γνήσια εξομολόγηση τώρα που ζω ακόμα. Πάρα πολύ ωραίο, γεμάτο δυνατά συναισθήματα, η βασίλισσα μπροστά στην προδοσία, στην καταστροφή να έχει τον εγγονό της υπό την προστασία τη. περκυκλωμένη από τα καράβια του Κάσανδρου. Λοιπόν, έτσι γίνονταν πάντα, πάντα μία προδοσία. Υπήρχε σε αυτή την ιστορία των Ελλήνων. Δυστυχώς, δυστυχώς. Ε, πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε, εφόσον τελειώσαμε τώρα με τα κείμενα, με την ποιήση, η ώρα είναι 9 και 14 πρώτα λεπτά. Ευχαριστώ. Για την υπομονή σας, τον αξιότιμο καθηγητή λογοτέχνη μας που μπήκε και στην παρέα μας πριν, μας καλησπέρισε τον Δημήτρη Φιλελέ, την κυρία Μαργαρίτα Γρημάνη, όλους εσάς που αγαπώ, τους συμπαραγωγούς μου, τη φίλη μου τη Βασούλα τη Μίνα, την ευχαριστώ και όσους μου ακούν εκτός της chat επίσης, δεν προλαβαίνω να, μπω, να σας απαντήσω στο Messenger, να με συγχωρείτε, θα γίνει όμως, θα γίνει. Θα ακούσουμε, λοιπόν, ένα δυνατό κομμάτι των Beatles. Πάμε λίγο στη δεκαετία του 60 πίσω. Εμείς οι ρομαντικοί έτσι δεν είναι πάνω, πάσια. Συμπαραγωγέ μου, λοιπόν. Help. Βοήθεια. Να, δεν φώναξε όμως βοήθεια η βασίλισσα, η μυρτάλη, η Ολυμπιάδα κατά κόσμων. Οι Beatles φωνάζουν. Help. I need somebody. Help. Help. I need somebody. Not just anybody. Help you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I, never, I need never needed anybody's help in any way. But now these days are gone I'm not so self assured. Now, now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. Από τη μουσική, από τη χρηστή ατμόσφαιρα, από τα λαβιώνια που βλέπω έξω. Ονειρεύομαι κουραβιέδες με λομακάρονα, μακριά από μένα, όλα αυτά. Ξέρει βασούλα η φίλη μου, ξέρει πόσο γλυκά τζου είμαι. Καταστράφηκα. Ολοσχερό. Το 2025 θα σα κάνω μία, θα σας δώσω μία υπόσχεση. Δεν θα αγγίζω γλυκά και ό,τι είναι θα το αντικαθιστώ με στέδια. Το υπόσχομαι. Λέω να το τηρήσω κάποτε. Αυτό δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Scorpions and Vanessa May Still loving you Αφιερωμένο Φυσικά ακούσαμε νωρίτερα και του, τους Petso Boys Αγαπημένους μου I'm not scared και Domino Dancing Μας πάνε όλα αυτά τα κομμάτια Σε άλλες εποχές Με ταξιδεύουν Εκεί που κάναμε τα ωραία μας πάρτι Μαζευόμασταν όλοι μαζί Με ρε ένα στάφερνε λίγα πατατάκια, άλλο στάφερνε, ξέρετε, ποτό. Ε, εντάξει, υπήρχε ε. και όταν ήμασταν ανήλικοι λίγο πολύ, ξέρετε, όλοι τα κάναμε αυτά. Ρίχναμε και το κοκτέιλ, πορτοκαλάδες, το ποκακόλες μέσα να κάναμε αχταρμά, αλλά περνούσαμε τόσο όμορφα, τόσο όμορφα. Πάμε να ακούσουμε, πάμε, πάμε να ταξιδέψουμε παρέα. πολλά στη μητέρα της Μαρίας Στιανοπούλου Τους αγαπημένους φίλους που έχει και σήμερα τα γενεθλία της λίχος και η παγώνα μας η αφιερώνω λοιπόν το επόμενο κομμάτι μετά τους Σκόρπιονς The Beatles Yesterday Πιο όμορφε εποχές Ναι ήταν τότε της εποχής της μητέρας μου της μητέρας σου Μαρία γιατί είμαστε κοντά στην ηλικία αν και δεν έχουμε ηλικία οι γυναίκες το ακούμε thank you sir. next song from beatles for sale Langspieler heisst yesterday yesterday Σα για πάντα. Πάμε πάνω μουσική. Ακούμε μουσική. Απολαμβάνουμε. Τζόνι Βαβούρα. Καλή τζάκι με τη Βαβούρα Πάντ. Πολλά χρόνια πριν. Βέβαια, τον ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή του στην εκπομπή μας. Με χαρά, συμμετέχει. Είναι όμορφο να γνωρίζει του καλλιτέχνε από κοντά. Βέβαια, δεν έχουμε πάντα όλοι μας την ευχαίρεια να του γνωρίζουμε. Ειδικά εγώ που δεν πολύ πάω, δεν συχνάζω. Είμαι ακριβοθόρητη, θεωρώ. Και το ξέρουν και οι υπόλοιποι. Αλλά αν θα πάω κάπου. Πάντα εκεί που θα πάω θα περάσω εξαιρετικά, θα περάσω τέλεια, θα είμαι με την κατάλληλη παρέα και θα γνωρίσω ανθρώπους που θέλω να γνωρίσω, που αποζητάει η ψυχή μου διψάει να τους γνωρίσω. Σαν τη Μέλισσα που πάει στο μέλι, όπως έλεγε ο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αίμνηστος Γέροντας. Λοιπόν, τι θυμήθηκα τώρα, αφού ακούσαμε, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήθελα να βάλω και άλλο του Τζόνι, αλλά για να μην σας κουράσω, ας ακούσουμε στην ελληνική γλώσσα μας φωτογραφίες του Χρήστου Θεοφιλάτου για να ακούσουμε ένα καινούριο σχετικά κομμάτι. Απόψη την ψυχή μου, ώρα χωρί επιστροφή. Άλλο δε θα μεγαλώσεις, αιώνες χρόνια αναμορή Για πάντα έμεινες παιδούλα και τα ξεφεβείς μοναχή Φωτογραφίε με να de να με σέματα. Φελονασό. Κανένα δεν φεύγει. Κανένα δεν φεύγει. Κανένα δεν Εσύ αμαρτίες νευσέματα θέλω να ζω Κάθε φορά στην τελική ευθεία Στο κοιλικείο Όλη τελετή Με ένα κονιάκ, καφέ και φλιαρία Ακίζονται πως είναι ζωτάμι εγώ ετσι είμαι θα σε κλάψω Μπροστά στη φαλάτσα ουγός Και στα γεφύρια μου θα κάψω Εσύ έφυγες Εγώ είμαι ορφανός Φωτογραφίες Φωτογραφίες θέλω να δω το καπό της φωτογραφίας με ψέματα θέλω να σώ κανέναν δεν θέλω να δω απληρωτείσαι αμαρτίες με ψέματα θέλω να σώ κανέναν δεν θέλω να δω το καπό της φωτογραφίας με ψέματα θέλω να δω απλώς τις με ξέματα εμάτα θέλω να σορώ κανέναν δεν θέλω να δω το με ξέματα εμάτα φερούνε σώ κανέναν δεν θέλω να δω απλώς τις αμαρτίες με ξέματα Oh, oh, oh. Φωτογραφίες, αναμνήσεις, έτσι. Στο τέλος μια φωτογραφία θα μείνει για να μας θυμίζει. Υπήρξαμε κάποια φορά, λέω περίπου, περίπου σε ένα στίχο, σε ένα ποίημα μου. Ακούσαμε χριστοθοφιλά λοιπόν φωτογραφίες. Ένα μουσικό επίτευγμα του Γιάννη Παρίσι. Στη σύνθεση δηλαδή, επάνω στους εμβληματικούς στίχους του Βίκτορα Αναγνωστό πουλου του ποιητή. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Θεοφυλάκη για τη συμμετοχή του, την δυνητική σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είμαστε συνομήλικοι, μην νομίζετε έτσι, δεν είναι κάποιο γυραιό, κύριο, ο Χρήστο, νεότατο παιδί. Ακόμα παιδί είμαστε, παιδιά είμαστε οι Χρήστο, έτσι. Εμεί δεν μεγαλώνουμε. Στι φωτογραφίε μπορεί να βλέπουμε του εαυτού μα σε βρεφική, παιδική, εφηβική. Και τώρα ενήλικη ζωή, όμως, όμως, για πάντα παραμένουμε μέσα μας παιδιά. Τι είπαμε, όλοι εμείς που δημιουργούμε, γενικά δημιουργούμε. Και να αρτοποιός, όπως έχουμε πει, δημιουργεί αρτοποιήματα. Όλοι δημιουργούμε κάτι, ένα όμορφο φαγητό. Ακόμα και η κυρία που είναι στο σπίτι, η νοικοκυρά, ασχολείται με τα οικιακά. Όταν θα στολίσει το δέντρο, το σπίτι της, θα φτιάξει ένα ωραίο γλυκό, ένα ωραίο φαγητό, θα το προσφέρει με αγάπη στην οικογένειά τη. Και αυτή είναι μία δημιουργός. Ό,τι λοιπόν αγγίζουμε, πλάθουμε, φτιάχνουμε με αγάπη, είναι δημιουργία. Συμφωνείτε, φίλοι μου. Θα πω ξανά στο τσάτ. Ευχαριστώ τον Αντώνη που με ακούει από το κινητό. Ναι, θα συναφέρω, Αντώνη Δουβίκα. Φτάνει πια με την τόση μέτρη, Αυτό έχει Αλίκη ναι, γιατί να χαιρόμαστε με αυτό που είμαστε, με τα στραβά μας, με τα ανάποδά μας. Είδατε, το είπα πρώτο. Η αλήθεια πάει μπροστά, είμαι στραβόξυλο. Και με τα καλά μας φυσικά, τα προσόντα που έχουμε. Ναι, θέλω να ακούσω για έναν άδειο Βασίλη από τον Δημήτρη Φιλελέ, τον καθηγητή μας. Σκεφτόμουν να το αφήσω για αργότερα, πως προ προς πρωτοχρονιά, του Κοσμά Όμως μου κάνει εντύπωση αυτό. Ο τίτλος Άδιος Βασίλης, όχι Άγιος, είναι ένα άλλος Άγιος Βασίλης, είναι Άδιος. Για να το ακούσουμε η ανάγνωση από την όμορφη φωνή, να ακούμε και λίγο μια αντρική φωνή στην ανάγνωση του Δημήτρη Φίλελε, τον ευχαριστώ πολύ και πάλι. Άδιος Βασίλης Σκοπτικό πρωτοχρονιάτικο αφήγημα του Κοσμά Ηλιάδη Επισόδιο 1: Ποιος Βασίλης? Ο Άδιος Βασίλης Και από πού έρχεται? Από την Κεσάρια? Από το Ροβανιέμι? Ή μήπω από τη μαμά Αμέρικα με ένα μπουκάλι κοκακόλα στο χέρι? Τι σημαίνει Σαντα Κλάους? Πόσα ονόματα έχει ο Σαντακλάους. Άγιος Βασίλης ή Σαντακλάους. Δέντρο ή καράβι. Το πανηγύρι τελείωσε. Τα πυροτεχνήματα σβήσανε. Ο χοντρός Άγιος που δεν χωράει στις καμινάδες μοιράζει δώρα χαμογελώντας. Στο κόλπο και η Νάσα. Παρακολουθεί λέει και συνοδεύει τον ψευτοβασίλη στην υπερατλαντική του πτήση. Τόση απάτη και τι καλά ενορχιστρωμένη όμως, τι οργάνωση, τι τάξη, τι ευτυχία, τι παράδειση για τους κολλασμένους της γης. Επισόδιο δεύτερο Δεν πίστευε στα μάτια του, βρέφος άρτια φυχθέν, μισής ή μιας ώρα στο πολύ, περπατούσε σαν τους προγόνους του ανθρώπου, Γελούσε, χαιρετούσε, υποσχόταν πολλά, πάρα πολλά και θαυμαστά, όπως στους άγαμους νεράιδες, στις πόρνες παρθενία, στους αμαρτωλούς παράδεισο, στους φιλήσυχους αμαρτωλές περιπέτειες. Στο βάθος του θεάτρου, πίσω του στο παραβάν, είχε παρατεταγμένες σε απόλυτη τάξη κάτι τεράστιε τη μία πάνω στην άλλη στη μετώπη καθεμιά υπήρχε μεγάλη επιγραφή που διαφήμιζε το ικαζόμενο ή προσδοκόμενο περιεχόμενό της την αδειοσύνη στην πραγματικότητα πλούτη έγραφε η μία κέρδη η άλλη εργασία ετέρα, χαρά υγεία ανάκαμψη Ευτυχία, έξοδος. το τελευταίο ήταν λίγο ακατανόητο. Έξοδος του Μεσολογίου, ή μήπω ήθελε να γράψει έξοδα, αλλά από Ευγένεια, λόγω των ημερών, έκανε μια μικρή λεκτική παρασπονδία. Πλαισιωνόταν η παράσταση από παλιάτσου, παπατζίδε, ταχυδακτηλουργού, φακύριδε, κλόουν και από όλους τους άλλους που συναποτελούν ένα καθώς πρέπει τσίρκο που σέβεται τον εαυτό του. Ο Ξυλοπόδαρος Σκρούτζ εμφανιζόταν με το ψευδόνυμο Φραγκοτρομάρας. Ο Δε Χάρος, ο έτερος Ξυλοπόδαρος, εμφανιζόταν με δύο ψευδόνυμα, αρπαχτιάδιστο επίσημο, διανοούμενος το άλλο το κρυφό μεράκι του, ο καιμός του δηλαδή. Τέντωσε τις παλάμες του έτοιμος να μουτζώσει το παρακάτι θείο βρέφος. Είχε έτοιμο το σλόγγαν που θα του απέφθινε. Η διαράτσα είσαι με τους λογάδες πολιτικούς. Τάζεις και ξετάζεις, φεύγεις και ξανάρχεσαι για να ξανατάξεις τα προταγμένα. Δεν του βγήκε όμως όπως το περίμενε. Κάτι μέσα του σάλεψε το μικρό παιδί που πάντα έτρεφε εντός του επαναστάτησε. Βγήκε εκτός του. Συνηθισμένο να ωρέγεται τα παραμύθια, να παραμυθιάζεται άπλωσε το χέρι του στο νεογέννητο θαύμα. Μετά τη θερμή χειραψία χαμογέλασε εγκάρδια και του ευχήθηκε «Καλή χρονιά». Καλές σαπάτες. Mm -hmm. it's okay in the day i'm staying busy tied up enough so i don't Το μονιβιτό Τζόνι Βαβούρα All alone Νωρίτερα ακούσαμε την αείμνηστη Αίμι Τίπα Αίμι Βαίνχαουζ Wake up alone All alone Ο Τζόνι Βαβούρας The Jimmy Hendrix experience Hey Joe Αείμνηστος αθάνατος Μεγάλος καθαρίστας Jimmy Hendrix Hey!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 Ξε η ώρα, αυτό με 10 με πολύ μουσική κείμενο. Πεζογράφημα του Κώστα Ιλιάδη με την εξαιρετική ανάγνωση του αγαπητού φίλου λογοτέχνη Δημήτρη Φιλελέ. Να τον ευχαριστήσω για τη συμβολή του μία ακόμη φορά. Με πίση τραγωδία παρακαλώ, ελληνική, βασισμένη σε ιστορικά γεγονότα, αληθινά και όχι σε μύθο του αξιότιμου της στράτηγου εν αποστρατεία φυσικού ηλεκτρονικού κυρίου Δημητρίου Τόρβα, ε, με ποιήση για τα 101 χρόνια από το θάνατο, από τη φυγή της μεγάλης μοναδικής παγόσμιας δίβας του Γεράσιμου Τζιβρά, του αξιότιμου γιατρού μας όπου διαμένει στη Γερμανία, χαιρετισμούς λοιπόν στη Γερμανία, σε όλους τους Έλληνες του απόδειμου Ελληνισμού, με ποιήση ο Χρυσάκη, από την ποιητική μου συλλογή «Ζωή μου βάλεσή» τον τίτλο «Εκδόσεις Αγγελάκη». Από τις εκδόσεις «Έμβριο» της κυρίας Μαργαρίτας Γρημάνη «Δύο ποιητικές συλλογές» συμμετείχαν, συμμετείχαν δύο ποιήματα της συγκεκριμένη, αγαπημένης λογοτέχνηδα. στην απόψη, εκπομπή της 5ης 5 12 2024. Η μέρα σήμερα του Αγίου Σάβα, Γιόρταζανο ο στη η Σαβρία. Αύριο ξημερών του Αγίου Νικολάου και πάλι τις ευχές μου. Ε, οι πητικές συλογές με τα φτερά της φαντασίας και ένα γονίος της κυρίας Μαργαρίτας Γρημάνη κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Έμβριο. Την ευχαριστώ και πάλι για το δώρο. Ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν. Ακούσαμε απαγγελίε σε ποίηματα, ποίηση, του μεγάλου μας λογοτέχνη, ποίητή, τέλου, άγρα. Πραγματικά, είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται, να ακούγεται η ποίηση, να ακούγεται η λογοτεχνία από μια ραδιοφωνική εκπομπή έστω. Υπήρχανε και αξιόλογες εκπομπές στην τηλεόραση, λίγοι ελάχιστοι πλέον ασχολούνται με αυτό το είδος, βάλαμε, συνδυάζουμε ροκ, Μέταλ δεν ακούσαμε, θέλω να σας βάλω ένα μεταλ κομμάτι για να πάμε να ακούσουμε. Έχω δύο, δύο επιλογές, έχω τους λίπνοτ και έχω επίσης και τους black sabbath οι οποίοι μου αρέσουν λίγο παραπάνω. Συγγνώμη ζητώ, όλα τα συγκροτήματα είναι πάρα πολύ καλά, όλοι οι καλλιτέχνε καταβάλουν την ψυχή τους. Τους σέβομαι απόλυτα. Ευχαριστώ τον Τζόνι Βαβούρα ξανά για τη συμμετοχή του, τον Χρήστο Θεοφυλάτο. Έχω εδώ καλλιτέχνε αξιόλογους αυτήν εδώ την εκπομπή. Τι μας περάσατε στο nesvoice.gr. Κάνουμε δουλειά. καταφέτουμε ψυχή. Ε, λοιπόν, έχω βγάλει την ανακοίνωση. Φαίνεται πάντα στα προφίλ μου ποιοι συμμετέχουν καθαρά. Με ετικέτες. Δεν νομίζω να ξέγασα κάποιον. Mm -hmm. Ξέχασα. Το Γιάννη Μπρίτσα. Who wants to live forever. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι και αργότερα να σας βάλω το Metal never dies. Heavy metal never dies. Να βρω λίγο το Γιάννη, το Μπρίτσα, γιατί θέλω να είμαι ακριβοδίκαια. Θα μπορούσα να βάλω και σε άλλη εκπομπή. Όχι. Who wants to live forever. John Μπρίτσα, Μαντλίν, Hardcore, Hardcore. Το λέω σωστά πιστεύω. Πάμε να τον ακούσουμε. Έχει καταπληκτική φωνή ο Γιάννης και συμμετέχει σε μία παράσταση, έτσι, ε, σαν όπερα. Πώς ακριβώς λέγεται τώρα, έχω ξεχάσει πώς λέγεται, musical, musical. Ε, που αφορά τη Μαρία Κάλλας. Παίζει τον Ωνάση, κάνει τον ρόλο του Ονάσι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο ίντερνετ, γράψτε John Μπρίτσας, Μαρία Κάλλας. Και θα βρείτε το υλικό που χρειάζεται. Πάμε λοιπόν. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Συνεχίζουμε λίγο ακόμα. Θα πάρουμε μερικά λεπτά. Αυτό το κομμάτι και Black Sabbath αργότερα. Ευχαριστώ βασομίνα μου. Ευχαριστώ φιλενάδα μου που με ακούς. Αντώνη Δουβίκα και όλους εσάς. Ο αγαπημένος σταθμός για πάντα. Κομμάτια ραδιοφωνικά. Η εκπομπή που συνδυάζει μουσική και λόγο. Κάθε πέμπτη απόγευμα από τις 8 μέχρι τις 10. Κομμάτια ραδιοφωνικά η Ιωάννα Χρυσάκη σας κρατά συντροφιά με την καλύτερη μουσική, pop, rock, metal, αλλά και ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κομμάτια ραδιοφωνικά. Μην χάσετε αυτό το μουσικό ταξίδι γεμάτο ενέργεια και νοσταλγία από τον αγαπημένο σας σταθμό. svoice.gr Κάθε Πέμπτη στις 8 το απόγευμα, γιατί η μουσική έχει πάντα κάτι να μα πει.